Για χαρά σε όλους. Συνεχίζω αυτή τη γρήγορη κριτική για το The Dark Souls ή αλλιώς η Nani, όπου είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος και θα μιλήσω για τους 7 λόγους για να αποφύγει κάποιος το The Dark Μια περίληψη για το τι θα μιλήσω. 1. Γραμμική ιστορία και ριχές αποστολές. 2. Βαθμοί δράσης και χρονική περιορισμοί. 3. Περιοριστική κάμερα. 4. Μικροδιαχείριση. 5. Μη εξισορροπημένοι ήρωες. 6. Ξοδεύοντας υπερβολικό χρόνο στο χάρτη. 7. Απογοητευτική τελική μάχη. Ξεκινάμε με τον πρώτο λόγο, τη γραμμική ιστορία και ριχέ μάχε. Το παιχνίδι διαφημίστηκε και προωθήθηκε ω παιχνίδι ρόλων. Η ιστορία όμω ήταν πολύ γραμμική για κάτι τέτοιο. Πάρε τα κοιμίλια, πήγαινε στο χείρο, κατασκεύασε το τσεκούρι, πολέμησε το μεγάλο κακό αγόρι. Υπάρχουν κάποιοι παράδρομοι που οι παίκτε μπορούν να πάρουν, όμω αυτοί δίνουν κάποια ποικιλία και και τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και δυστυχώ όχι, όλες οι αποφάσεις δεν έχουν πραγματικές και σοβαρές συνέπειες όπως η δημιουργή του παιχνιδιού. Επιπροσθέτως δεν υπάρχει το αίσθημα της αναγκαιότητας, ότι κάτι είναι επίγον, ότι κάτι είναι σπουδαίο. Καθώς προχωρούσε η ιστορία, ήταν απόλυτα ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για οτιδήποτε άλλο εκτός από την τελική μάχη. Το παιχνίδι χρησιμοποίησε κάθε τρόπο για να το βάλει αυτό μέσα βαθιά στο μυαλό μου. Ότι δεν υπήρχε πολλή χρόνος, η πραγματικότητα όμως ήταν εντελώς διαφορετική, μπορούσα να κάνω ό,τι, όποτε και με όποιο τρόπο ήθελα. Μπορούσα να εξερευνήσω όλο το χάρτη, από πάνω μέχρι κάτω και από δεξιά μέχρι αριστερά χωρίς να υπάρχει κάποιος ή κάτι να με σταματήσει. Και θέλω να καταλήξω, ότι δεν υπήρχε μυρωμηνία λήξη, δεν υπήρχαν συνέπειες, δεν υπήρχε... Η αίσθηση τη σπουδαιότητα ότι κάτι ήταν επίγον να ολοκληρωθεί άμεσα και χωρί καθυστέρηση. Και δεν μιλάω μόνο για τη βασική ιστορία αλλά και για όλε τι αποστολέ. Επόμενο λόγο είναι οι βαθμοί δράση και οι χρονικοί περιορισμοί. Όχι μόνο όλε οι ικανότητε των ηρών δεν είναι διαθέσιμε κατά διάρκεια τη μάχη, αλλά υπάρχει η μηχανική τη ενεργοποίηση των ικανοτήτων μέσω των βαθμών δράση. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου κάποιο για να χρησιμοποιήσει μια ικανότητα χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο αριθμό βαθμών δράσεων. Έχεις του βαθμού, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάθε ικανότητα. Δεν έχεις του βαθμού, τότε την έκατσε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κάποιος για να κερδίσει βαθμούς πράξεων, αλλά όλοι του είναι πάρα πολύ αργοί. σω να έκανα εγώ κάτι λάθο, αλλά αυτή ήταν η εμπειρία που είχαμε το παιχνίδι. Εντάξει, το κατανοώ, υπάρχει ανάγκη για εξισορρόπηση του παιχνιδιού. Τι θα λέγατε όμω για το σύστημα τη αντοχή, το οποίο είναι και περισσότερο ρεαλιστικό. Οι συνηθισμένε επιθέσει χρησιμοποιούν λίγη αδοχή και οι δυνατέ επιθέσει χρησιμοποιούν περισσότεροι. Έτσι, μια ιδέα πετάω. Και όχι μόνο η χρήση των ικανοτήτων περιορίζεται με του βαθμού πράξεων, αλλά κάποιε από τι ικανότητε δεν γίνονται διαθέσιμε ακόμα και όταν έχει κάποιου στους βαθμού πράξεων. Γιατί όταν κάποιες ικανότητε χρησιμοποιηθούν, τότε κλειδώνονται πίσω από κάποιο χρονικό περιορισμό. Γιατί ρε παλικάρια το κάνατε αυτό. Πόσου περιορισμού πρέπει να έχει δηλαδή μια ικανότητα προκειμένου να από του παίκτε. Και τέλο, υπάρχουν κάποια αναλώσιμα αντικείμενα που όχι μόνο απαιτούν βαθμού πράξεων για να ενεργοποιηθούν, αλλά με το που χρησιμοποιηθούν κλειδώνονται και αυτά πίσω από κάποιο χρονικό περιορισμό. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τη λήξη του χρόνου. Δηλαδή, δύο διαφορετικοί περιορισμοί στο ίδιο αντικείμενο. Γιατί όμω, σοβαρά τώρα, ποιο το σκέφτηκε αυτό, ποιο νόμιζε ότι ήταν καλή ιδέα, Δεν ξέρω τι να πω. Επόμενο λόγο είναι περιοριστική κάμερα. Πραγματικά όμως, αυτό ήταν ένα από τα χειρότερα στοιχεία του παιχνιδιού. Το να μην μπορεί κάποιος να έχει τον πλήρη έλεγχο της κάμερας και να κάνει τις κινήσεις όπως θέλει, προκειμένου να δει τι στο διάλογο γίνεται πέρα από τα δέντρα, τους λόγους και τα κτίρια στο πεδίο της μάχης. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Κατά τη διάρκεια κάθε μάχης όμως, μα κάθε μάχης, το πεδίο της κάμερας καλυπτόταν από κάποιο δέντρο που έμπαινε μέσα στη μέση και δεν μπορούσε να δω τίποτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά η κάμερα μπορεί να κινηθεί μόνο σε μια συγκεκριμένη γωνία. Δηλαδή δεν έχει ο παίκτης ποτέ τον πλήρη έλεγχο της κάμερας. Επόμενος λόγος είναι η μικροδιαχείριση. Αυτό πραγματικά είναι ένα από τα απαγοητευτικά κομμάτια του παιχνιδιού. Οι παίκτες δεν μπορούν να εμπιστευτούν τους χαρακτήρες να κάνουν το μόνοι τους. Εάν ο παίκτης τους αφήσει μόνος τους να πολεμήσουν, τότε σίγουρα θα πεθάνουν απαιτούν τη συνεχή προσοχή του παίκτη, αλλιώς θα τα κάνουν θάλασσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και δεν υπάρχει κάποια συνέπεια στη συμπεριφορά τους. Κάποιες φορές θα επιτεθούν οτιδήποτε δουν μπροστά τους ακόμα και αν δεν θέλει ο παίκτης, και άλλες φορές δεν θα αντιδράσουν καθόλου, παρότι κάποιος εχθρός τους σκοπανάει αλήπητα. Επίσης υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την πορεία που ακολουθούν οι χαρακτήρες. Τι περισσότερες φορές ήταν αδύνατον για αυτούς να μπορέσουν να κινηθούν γύρω από άλλους χαρακτήρες. Απλώς κολλάγαν ο ένα με τον άλλο σαν μαγνήτες. Ειδικά σε πολύ στενά μέρη, όπω είναι οι σκάλε και οι διάδρομοι. Πόσε και πόσε φορέ έπρεπε να προγραμματίσω μια ξεχωριστή διαδρομή για τον κάθε χαρακτήρα προκειμένου να του πάω εκεί που ήθελα. Εάν ακούγεται άσχημο, είναι γιατί ισχύει. Επόμενο λόγο είναι οι μη εξισορροπημένοι χαρακτήρε. Μπορώ να δεχτώ ότι οι χαρακτήρε μα στο παιχνίδι χρειάζονται αδυναμίες και δυνάμει, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι απολύτω λογικό. Αλλά προσπαθήστε ρε παιδιά λίγο να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα. Ένας από τους νάνους, ο Μπόενταλ, ήταν πραγματικό τούμπανο. Όχι απλός τούμπανο, ήταν τουμπανάρα. άρμα μάλιστα κανονικό. Δεν καταλάβαινε τίποτα, απλώς δεν ένιωθε. Στην κριολεξία μπορούσε μόνος του να σκοτώσει εκατοντάδες όρους. Δεν αστειεύομαι, δεν υπερβάλλω το δοκίμα σε αυτόν τον κατηγοριά και των προκλήσεων. Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει τις ικανότητές τους σωστά, αυτός ο τύπος απλώς είναι αδύνατο να πεθάνει. Μετά υπάρχουν άλλοι χαρακτήρε που φαίνονται ότι μπορούν να πλήξουν όλο τον πλανήτη στο αίμα, αλλά κατά τα άλλα είναι η προσωποποίηση τη μετριότητα. Ένα τέτοιο χαρακτήρα ήταν ο Τζερούν. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν χαρακτήρε που είναι εντελώ ανίκανοι. Χωρί υπερβολές είναι εντελώ άχρηστοι. Οπότε βρήκα τον εαυτό μου να χρησιμοποιεί συνέχεια του ίδιου χαρακτήρε, ξανά, ξανά και ξανά. Επόμενο λόγο είναι. Προσπαθώντα υπερβολικό χρόνο στο χάρτη. Τι περισσότερε ώρε του παιχνιδιού της ξόδεψα κοιτάζοντα και κλικάροντα το χάρτη. Ή, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φάνηκε. Κάνοντα τα τυχαία γεγονότα, διαβάζοντα διάφορα κείμενα, επιλέγοντα απαντήσει και επιλέγοντα την πορεία τη ομάδα μου. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του παιχνιδιού είναι οι μάχε. Αντί όμω να πολεμάω στο πεδίο τη μάχης καθόμουν και κλίκαρα το χάρτη. Καταλαβαίνω πω το κομμάτι του χάρτη ήταν ένα από τα σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού. Οι μάχες όμως βάζουν μέσα στη ροή του παιχνιδιού τους παίκτες και ο χάρτης τους βγάζει έξω από τη ροή του παιχνιδιού. Ο χάρτης το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να μειώσει τη διάθεση που είχα για να ασχοληθώ με το παιχνίδι. Επόμενος λόγος είναι η απογοητευτική τελική μάχη. Τι στο διάλο ήταν αυτό. Ήταν μια από τις πιο απογοητευτικές τελικές μάχες που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Διάβασα ένα σωρό διαλόγους, είδα ένα σωρό βιντεάκια, κάνοντάς με να πιστέψω ότι ο Νόντον, ο κακός του παινιδίου και καλά, ήταν παντοδύναμος και απίστευτα επικίνδυνος. Η ένταση και το επίπεδο πρόκλησης των τελευταίων μαχών ακριβώς πριν από την τελική μάχη συνεχώς αυξανόταν, κάνοντάς με να πιστέψω ότι θα ήταν μία από τις καλύτερες τελικές μάχες. Ήμουν απίστευτα ανεβασμένος, ήμουν απίστευτα φτιαγμένος Είχα μια τόσο πολύ καλή διάθεση και στο τέλο τι έγινε, ο Νόντων πέθανε με δύο χτυπήματα. Δεν είναι υπερβολή, αυτό ακριβώ έγινε. Και εγώ απλώ έμεινα να κοιτάζω την οθόνη, νομίζοντα ότι ήταν πολύ πιθανό να υπάρξει κάποια ανατροπή, προσπαθώντα να πείσω τον εαυτό μου ότι κάτι θα άλλαζε. Δεν μπορούσε έτσι απλώ να τελειώσει η μάχη. Αλλά τι κρίμα για μένα όμω, έτσι τελείωσε η μάχη, γιατί αμέσω μετά ενεργοποιήθηκε το βιντεάκι και το παιχνίδι τελείωσε. Οι δημιουργοί του παιχνιδιού κατέστρεψαν το ίδιο τους το παιχνίδι. Κατέστρεψαν μια καλή ιστορία και με άφησαν με ένα αίσθημα πικρίας και μετριότητας. Όλα αυτά τα βιντεάκια που είδα μέσα στο παιχνίδι έβαλαν μέσα βαθιά στο μυαλό μου ότι ο μεγάλος κακός ήταν τόσο ισχυρός, τόσο επικίνδυνος και τόσο πονηρός κτλ. κτλ. Ήταν το μεγάλο κακό αγόρι. Κάτι που ποτέ όμως δεν το είδα μέσα στο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα το παιχνίδι μου φάνηκε ότι οι δημιουργοί του βιάστηκαν πολύ... Για οποιοδήποτε λόγο να το εκδώσουν, στην όποια κατάσταση βρισκόταν. Και φτάσαμε στο τέλο. Σα ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σα και ελπίζω πραγματικά να μείνετε ευχαριστημένοι. Τώρα θα μπορούσατε να δείτε το πρώτο κομμάτι τη κριτική, αν δεν το έχετε δει, του 7 καλού λόγου για να παίξει το The Darts ή την πλήρη κριτική σε όλο το στο μεγαλείο, στα ελληνικά φυσικά. Εάν σα άρεσε το βίντεο, σα παρακαλώ δείξτε το αυτό με την εκτίμηση και την υποστήριξή σα. Ξέρετε τι να κάνετε. Είναι πραγματικά ανεκτήμηθες. Κοιτάξτε στην περιγραφή του βίντεο αν σας ενδιαφέρει η ηχητική έκδοση της κριτικής και για την έκδοση κειμένων της πλήρης κριτικής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μου Psychos Gamers καθώς και άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Ξανά σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη του χρόνου χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.